Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγίτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 12 Απριλίου 2010. Χριστός ανέστη εκ νεκρό, θάνατο, θάνα... Σκεφτήκαμε σήμερα που είναι η πρώτη συνάντησή μας μετά την Ανάσταση του Κύριου μας να μιλήσουμε για ένα θέμα που βρήκα δώστε ένα βιβλίο του γέροντός Σεμιλιανού. Θα διαβάσουμε από αυτό το βιβλίο κάποια πράγματα τα οποία θεωρούμε πως είναι πολύ σημαντικά. έχουν μεγάλη διάκριση και βοηθούν να καταλάβουμε λεπτά λεπτές καταστάσεις της ψυχής μας που αν τις συνειδητοποιήσουμε θα μας ελευθερώσουν. Το κυρίαρχο, η κυρίαρχη μάλλον εμπειρία της αναστάσεως είναι η χαρά. και μας αναφέρει και μιλάει εδώ γέροντα Γέροντας για τη Χαρά. Οι καταστάσεις που περνούμε οι δύσκολες στην προσωπική μας ζωή αλλά και τα πάθη μας και οι δυσκολίες μας τι είναι είναι μία εκδήλωση ενός ανθρώπου που δεν έχει χαρά η αμαρτία είναι μία προσπάθεια στην ουσία να καλύψουμε την έλλειψη της χαράς βλέπουμε για παράδειγμα ένας άνθρωπος είναι αντίθασος να είναι επιθετικός <χω> να βγάζει κακότητα να βγάζει πλειονεξία στην ουσία όλα αυτά είναι συμπτώματα Μιας καρδιάς που δεν εχαίρεται. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να εντοπιστεί. Να δούμε πώς λειτουργεί αυτό στην καρδιά μας. Βλέπουμε πράγματα στην καθημερινή μας ζωή που μας ενοχλούν. Και βλέπουμε και στον εαυτό μας πολλές φορές αλλά και στους άλλους ανθρώπους να λείπει μια στοιχειώδης ευαισθησία και ένα στοιχειώδη σεβασμό στη ζωή του άλλου και στα όρια του άλλου αυτό που μπορούμε να το εντοπίσουμε να το επιπλήξουμε, να το κατηγορήσουμε να το κατακρίνουμε στην ουσία εκφράζει ένα βαθύτερο πρόβλημα της ψυχής που δεν έχει χαρά να σας πω δύο-τρία πραγματά και να καταλάβετε Λέμε ότι περνούμε μία οικονομική κρίση. Και όλοι λυπούμεθα. Και όλοι αγωνιούμε. Και μάλιστα μας πιάνει η ευαισθησία για την πατρίδα μας. Ποια εξέλιξη θα έχει και τι. Όλοι κρινούμε τα γεγονότα και τις εξελίξεις και αγωνιούμε αλλά κανείς δεν θέλει να θυσιάσει κάτι από τα συμφέροντά του και τα κέρδη του τα οικονομικά τα ανέντιμα βρέθηκα κάποια στιγμή κάποιου ανθρώπους πριν μέρες κάπου να φάμε και μια ταβέρνα η οποία είχε δουλειά δεν ήταν καμιά της γειτονιάς μίζερη που να μην κόψει αποδείξεις και δεν μας έφεραν αποδείξη λέμε τώρα παπάσισε είσαι να πεις τίποτα κρίμα είναι θα σε παρεξηγήσουν θα χαλάσει η σχέση αυτή είναι η μιζέρια μας η φτύνια μας δηλαδή τα έχουμε καλά με όλους και αυτό το θεωρούμε αγάπη Αυτό είναι απουσία οριμότητας εσωτερικής που σημαίνει απουσία εντέλη τέλει χαράς η απουσία της χαράς διώχνει κάθε κμάδα ζωής διώχνει την διάκριση να τοποθετούμε θα μείνει ένα σοβαρό και αυστηρό τρόπο Αντιδράξα, αντιδράσαμε Φωνάξαμε ακούστηκε αυτή η έντερηση σε όλο το μαγαζί και μετά άρχισαν να μοιράζουν αποδείξεις σε κάθε τραπέζι. Αυτός που το έκανε αυτό πιθανόταν έδειγε πατριώτης. Και αν ακούσει κάτι ένα θέμα εθνικό θα επαναστατήσει και θα φωνάξει. Στην πράξη όμως τι κάνουμε να έχουμε κάποιες ιδέες που δεν σχετίζουν με μια πράξη καθημερινή η οποία μπορεί να μας κοστίζει Αυτό είναι μια πράξη όμως ενός ανθρώπου που δεν είναι κακός απλώς επένδυσε την ευτυχία του στον πλούτο. Γιατί γιατί του λείπει η χαρά. Παραπονούμεθα ότι πολλοί τομείς δεν λειτουργούν. Και πραγματικά δεν λειτουργούν. Βλέπουμε σε πολλούς θεσμούς σε πολλούς τομεί, ο άνθρωπος είναι σε μια κατάσταση αδράνειας, ύπνοσης. Γιατί έχασε μέσα του το περιεχόμενο, τη δύναμη να ζήσει. Βάλανε εδώ στην Ανωπόλη μια ωραία γραμμή. Ένα λεωφορείο πολύ ωραίο να εξυπηρετεί την Ανωπόλη για παράδειγμα. τι αστείο, να καταλάβετε πώς λειτουργούμε. Λοιπόν, αυτή η γραμμή τη ζητούσε ο κόσμος καιρό, γιατί η ανοπόλη δεν έχει λεωφορείο να είναι υψηλά. Και μετά πολλά, ο Δήμο με μια προσπάθεια, με το άστη και κάποιου τομεί, κάνει αυτό που δεν είναι κερδοφόρο, εξυπηρετεί κοινωνικά την περιοχή. Υπά, τώρα το αστείο. Ένας ο οποίο είναι στην Ολυμπιάδος για παράδειγμα, για να ανέβει πάνω σε έναν πόλη, τι γίνεται. Καταλήγει στο τέρμα εκεί στην Ολυμπιάδος, λαχανόγορα και η ανταπόκριση μετά από 20 λεπτά να πάρει το πόνο λεφού να ανέβει. Κανεί δεν αντιδρά. Σου λέει, αφού δεν γίνεται, δεν το παίρνει το λεφούρίο όταν αντιέδρασα σου λέει πάπα σε τι να κατεύεσαι δεν με αφορά άμεσα αλλά είναι κάτι παράλογο γιατί το κάνετε αυτό όταν ενημερώθηκε η υπεύθυνα α έτσι γίνεται όξερον την περιοχή καλά βγάζει ένα πρόγραμμα Βάζει ένα κουμπιούτερ σε ένα κουμπιούτερ δεν ξέρεις και δεν αντιμετώ να κάνεις και το χειρότερο οι μισοί κάτοικοι το θέλουν και άλλοι όχι γιατί, γιατί τους παίρνουν τις θέσεις πάρκιν <ΣΣΣΣΣ> και έρχεται ο άλλος και σου λέει θέλω εγώ το αμάξι μου και όταν ήρθε κάποιο να εξομολογηθεί από την περιοχή και λέει: Πάτε, τι είναι αυτό που μα κάνανε. Λέω: Τι, δεν μπορεί να παρκάρω. Δεν μου λε μόνο εσύ στη γειτονιά. Δεν υπάρχουν παππούδε που δεν μπορούν να περπατήσουν και θέλουν λεωφορείο. Γιατί νοιάζει τον εαυτό σου μόνο. <κυρίζει> δεν έχουμε έμπνευση. Δεν έχουμε διόραση. Δεν έχουμε άνοιγμα. Δεν έχουμε όρεξη να αντιδράσουμε. Το θεωρούμε, αν... το θεωρούμε σύγκρουση αυτό. Αυτό οφείλεται όμω βαθύτερα στην απουσία χαρά. Ένα τώρα που δεν έχει χαρά με την ζωή. Δεν έχει και διάκριση να ξεχωρίσει τα πράγματα. Τι σημαίνει εμπάθεια. Και τι σημαίνει πραγματική αντίδραση, υγιή αντίδραση, που σημαίνει σεβασμό στο πρόσωπο του άλλου. Ένα άλλο παράδειγμα. Είχαμε την πανήγυρια μα την Παρασκευή, την Και έκανα μια λιτανία. Μου λένε ότι για να γίνει λιτανία πρέπει να το μπει και το τιμή τμήμα, να υπάρχει ένα περιπολικό, να είναι όλα σε μια τάξη. Για να μπορεί να περάσει στου δρόμου. Τέλο πάντων. Παίρνω τηλέφωνο στην ομία κανεί το σηκώνει. Πρέπει, παιδάκι μου να με κλέβανε, με σκοτώ, να με σκοτώναν. Τίποτα. Δεν θα πάω από κοντά. Πού πάω από κοντά και βρίσκω τον υπεύθυνο εκεί των αξιωματικών ορθών. Ναι, τι θέλει, αμέσω, αμέσω. Μη στενοχωριά, τι έγινε. Λέω: Να μην ήσυχο, ναι. Δεν ήρθε <σκυλίδε> πυροπολικό. Ε, μου ήρθε να, τε, να αφήσω τη λιτανή και να πω: Γιατί ρε, παιδιά, τι έγινε. Και cries, τελειώνει η λιτένε παπα Νικόλα θα πω να τώρα πίνες θέλετε... και δεν ξέρει η ίδια τι μου έλεγε κοιτάξτε δεν είμαστε για τα προγραμματισμένα είμαστε για τα έκτακτα εμείς <lk> και τα προγραμματισμένα δεν τα ειδοποιείτε <mastering> τι να κάνουμε έτσι λειτουργούμε όλοι και είναι λυπηρό όχι γιατί δεν λειτουργούν σωστά αυτά αλλά η αιτία που δεν λειτουργούν σωστά που δεν είναι τίποτα αλλά παραπνευματικό το θέμα δεν έχουμε αίσθηση ζωής Δεν έχουμε χαρά ζωής Με κάθε τρόπο ο άνθρωπος προσπαθεί να περάσει Υποτίθεται εύκολα Και αυτό το θεωρεί ευτυχία Και αισθανόμαστε άσχημα Ότι πρέπει παιδί μου, τη δράσουμε, να θα συγκρουστούμε Και η συγκρούση μπορεί να είναι άρνηση αγάπης Δεν είναι άρνηση αγάπης αυτό που φαίνεται σύγκρουση που στην ουσία δεν είναι σύγκρουση Η σύγκρουση είναι μέσα μου Αν δεν έχω εμπάθεια Και αν δεν διαχωρίζουμε από τον άλλον Το εξωτερικό γεγονός αντίδρασης Δεν είναι σύγκρουση Είναι ο φόβος μας Είναι η δειλία μας Μην χάσουμε τις σχέσεις, μην εκτεθούμε Μην μας πει ο άλλος ιδιότροπος Μην χάσει την εικόνα ο άλλος που έχει για μας Δεν είναι καθαρή στάση ζωή αυτό Να δούμε λοιπόν Πιο ουσιαστικά τι σημαίνει τελικά χαρά Ποια είναι η χαρά που προτείνει εδώ ο Γέροντας Και γιατί χάνουμε την χαρά Και πόσο σημαντική είναι η χαρά η δεύτε, Ένα ειναι συζητήμα είναι αυτό Πόσο ουσιαστή, σημαντική είναι η χαρά στην πνευματική μας ανάπτυξη Πώς μπορεί κανείς να διαφυλάσει την χαρά και όταν αμαρτάνει Πώς μπορεί να χαίρεται όταν γέροντα γεροντας και γιατι χανουμε την χαρα και ποσο σημαντικη ειναι η χαρα ενα ειναι ειναι αυτο ποσο σημαντικη ειναι η χαρα στην πνευματικη μας αναπτυξη πως μπορει κανεις να διαφυλάσσει τη χαρα και οταν αμαρτανει πως μπορει να χαιρεται οταν ο θεος δεν τον ακούει και πως σχετίζεται η χαρά με καθημερινή μας ζωή λέει ο πόνος η στενοχώρια η αγωνία η ψυχική τραγωδία είναι αποτέλεσμα της πτώσης του ανθρώπου η οποία οφείλεται στον εγωισμό του ο πόνος, η στενοχώρια, η αγωνία, τι είναι κατάσταση αμαρτίας μετά την πτώση δηλαδή η κάθε μας πτώση που είναι τι είναι η πτώση είναι η αποκοπή μου από τον Θεό. Λέω στον Θεό, κάτσε εσύ στη γωνία που αναλάβω τη ζωή μου. Αυτή η φιλαυτία μου την προμπορώ και μόνος μου να βρω την χαρά. Μόνος μου θα αναλάβω τη ζωή μου. Μόνος μου θα γίνω αφέντης του εαυτού μου και Θεός του εαυτού μου. Αυτή λοιπόν η αυτονόμηση είναι η πτώση μου. Αυτή η αυτονόμηση. Τι είναι η αμαρτία ρωτήση Είναι η αυτονόμηση μου. Ο χωρισμό μου ο τεμαχισμός υπάρχει υπάρξιός μου η απομόνωσή μου είναι αμαρτία η απομόνωσή μου, ο χωρισμός μου είναι αμαρτία αυτό λοιπόν φέρει στην ψυχή την ακοινωνισία αυτή την αίσθηση της λύπης, της στενοχώριας η αναθυμιάσεις λέει του εγώ γεννούν στην ψυχή της στενοχώρια ενώ η φυσιολογική της κατάσταση είναι η χαρά διότι ο Θεός είναι ειρήνη, είναι χαρά και η ψυχή είναι εμφύσιμα του Θεού δημιουργήθηκε από Αυτόν και οδεύει προς Αυτόν επομένως η στενοχώρη είναι ξένη και αδικαιολόγητη μέσα στην ανθρώπινη ζωή πόσο απλό είναι εφόσον ο Θεός είναι η ζωή μου και ο Θεός είναι η ειρήνη μου και έχουμε εμφύσιμα του Θεού και ότι δημιουργήθηκα από Αυτόν για να πάω προς Αυτόν το νόημα και η χαρά είναι εκεί εάν έχω κοινωνία με τον Θεό δεν υπάρχει η έννοια τη στενοχωρίας υπάρχει μόνο η χαρά όταν υπάρχει στενοχώρια πρέπει να με προβληματίσει ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα μου η αμαρτία λοιπόν είναι σύμπτωμα πτώσης είναι κατάσταση εγωισμού και δεν δικαιολογείται με κανέναν λόγο η στενοχώρια δικαιολογείται μόνο η του εγωισμό και θα δούμε παρακατώ τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Επομένως λέει στενοχώργη είναι ξένη και αδικαιολόγητη μέσα στην ανθρωπινή ζωή. Και όμως λέει σήμερα δεν βρίσκεις άνθρωπο χαρούμενο. Που σημαίνει πως δεν, βρίσκεις, δεν βρίσκει κανεί άνθρωπο ισορροπημένον, ήρεμον, φυσιολογικών. Όλοι έχουμε τα άχη μας, τις αγωνίες μας, τις μιζέριας μας. Και θεωρήσαμε ότι αυτό είναι το κανονικό. Η χαρά πρέπει να είσαι τρελό ή κάτι χαπακώνεσαι, κάτι παίρνεις, ή κάτι δελείται για το μυαλό σου για να είσαι χαρούμενος το φυσικό είναι να είσαι θλιμμένος ανισόρροπος η στενοχώρια λοιπόν λέει είναι αρρώστια τρομερή που μαστίζει την οικουμένη η μεγαλύτερη ίσως βάσανος της ανθρωπότητας το μεγαλύτερο της δράμα δεν είναι απλώς τα προήμια της κολάσεως είναι η βίωση της κολάσεως από τη παρούσης ζωής η στενοχώρια λοιπόν είναι η κόλαση η μελαχολία, η κατάθλιψη που νιώθει ο άνθρωπος η απουσία του νοήματος η ανία που νιώθει δεν το χωράει ο χώρος, τι σημαίνει στην χώρια είναι πολύ θλιβερή λέξη στενός χώρος, δεν χωράω πάνω πουθενά δεν ησυχάζω πουθενά αυτό είναι η κόλαση είναι πρόγευση της κολάσιος. έλλειψης χαράς λέει σημαίνει έλλειψη Θεού ενώ η χαρά απόδειξη της παρουσίας αυτού Εάν κανείς λέει είναι κοσμικός άνθρωπος και χαίρεται για τις ιδονές, για τα παροδικά κεμμάτια, αυτός ίσως έχει κάποια ειδονή, κάποια ευχαρίστηση, αλλά στην πραγματικότητα να προσέξει κανείς θα δει ότι υπάρχει θλίψεις και συνοχώρια στη ζωή του. Όπως λέει η Γραφή, θλίψεις και στενοχωρία επιπάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζομένου των κακών. Λέει, δεν είναι δυνατό να υπάρχει χαρά εκεί όπου υπάρχει παράβαση της εντολής του Θεού. Όπως είναι αδύνατο να υπάρχει στενοχώρια με την εφαρμογή του νόμου του Θεού. Τι σημαίνει αυτό. <coughs> όπου υπάρχει λέει, παράβαση τελώς, γιατί οι εντολές του Θεού είναι δρόμος που σε Αυτόν. Είναι ρήματα ζωής αιωνίου. Οι εντολές του Θεού δηλαδή είναι ένα δείκτης πού είναι η ζωή. Είναι ένας δείκτης πώς ζωή με τη ζωή. Η παράβαση λοιπόν των εντολών του Θεού είναι άρεση της ζωής που προτείνει. Γιατί όμως κάποιος μπορεί να τηρεί τις εντολές και να μην χαίρεται. Και κάποιος να τις παραβαίνει και να φαίνεται ότι χαίρεται. Αυτά είναι φαινόμενο, είναι εικόνα. Δεν είναι πραγματικότητα. Ένας που, δε, που τηρεί πραγματικά τις εντολές. Γιατί κάποιος μπορεί να τις τηρεί έχοντας λάθος σκοπών. Λάθος, λάθος στόχων. Α πούμε κάνω αυτό για να κερύδεσω το άλλο Δεν είναι δηλαδή συνειδητοποιημένη η τηρήση των τελών. Κάνω τη ρώτηση δηλαδή, για να είμαι καλός Όχι για να γεύομαι τη ζωή του Θεού Κάνω την άσκηση για να αναγνωρίζω τον εαυτό μου Να νιώθω επιτυχημένο, Να νιώθω πνευματικός άνθρωπος Δεν τη ρώτηση δηλαδή, γιατί αυτό είναι η χαρά μου Γιατί έτσι σχετίζομαι με την χαρά μου Γιατί έτσι σχετίζομαι με τον Θεό Και έτσι κανείς και τον κόσμο χάνει και τον θεό χάνει. Άρα όχι κάθε τήρηση των εντολών του Θεού, αλλά η ορθή, η σωστή τήρηση των εντολών του Θεού. Ας δούμε, λέει, τι λέγω, τα παίρνω λίγο γρήγορα να δούμε κάτι τα υπόλοιπα που είναι πολύ πιο ουσιαστικά. Ας δούμε όμως τι λέγουν για την χαρά οι τη Εκκλησίας μας και ας αρχίσουμε με το Μέγα θανάσιο. Λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Μη λυπηθεί λέγει για κάτι χαλεπό, για κάτι κακό. Για κάτι βλαβερό, που μπορεί να σου συμβεί στην ζωή αυτή. Και αν κάποια ζημιά πάθης, ή κάποιο σε αντιμετωπίσει με άσχημο, εγωιστικό, υβριστικών υποτιμητικό τρόπο, και πάλι μιλή πυθί. Διότι πάσα λύπη του κόσμου τούτου θα τον κατεργάζεται. Πατέρες, δεν στείλει ο Μέγα Αυτό το πράγμα, α πούμε, είναι η ατομική βόμβα. Η σκέψη μα είναι πολύ επίπεδη. Έχασε το βάθο τη. Γιατί έχασε τα λόγια μα και οι σκέψει μα δεν χάσαν το βίωμά του. Χάσαν το βιωματικό του περιεχόμενο. Και είναι λόγια όπω ένα κουμπιούτερ. Ξέρει, όπω δεν βγάζει ένα κουμπιούτερ, ένα συνέστημα. Έτσι, το μυαλό μα βγάζει λογάκια. Χωρί να περνούν από το βίωμα τη καρδιά μα. Από αποκαλύψει ζωή. Από λόγων που έχει θεόν μέσα του. Και έτσι, μένουμε σε εξωτερικά πράγματα. Μένουμε σε πράγματα τα οποία είναι έτσι επίπεδα. Λέει πάσα λύπη του κόσμου τούτου θάνατον κατεργάζεται. Δηλαδή κάθε λύπη του κόσμου τούτου κρύβει θάνατον. Οδηγεί στον θάνατο. Είναι περιεχόμενο του θάνατου. Αν για παράδειγμα λυπηθώ που με έβρισε ο άλλος, λυπηθώ, τι σημαίνει, έχω θάνατον μέσα μου. Και όλη αυτή η λύπη που μου κάνει μια επανάσταση, μια αντίδραση, ένα θυμό, μια οργή, να επιτεθώ, να εξηγήσω, να απαντήσω, να κατακρίνω. Είναι αυτή η λύπη. Είναι ο, ο θάνατο που υπάρχει μέσα μου και αποδεικνύεται έξω στη συμπεριφορά μου πώ λειτουργώ. <laughs> Ουδέποτε λείπει, η αδίποτε λείπει και α, η ονδήποτε οδίπο... <laughs> λόγο είναι εργαλείο του θανάτου. Οποιαδήποτε λείπει, για οποιοδήποτε λόγο είναι εργαλείο του θανάτου. <laughs> Με οδηγεί τον θάνατο. Μα μου έκλεψε χρήματα. Μου καταπάτησε δικαιώματα, με καθίβρισε, με συκοφάντισε, με πρόσβαλε, οτιδήποτε, όλα αυτά. Εάν λυπούν την ψυχή μου, αυτό σημαίνει ότι η ψυχή μου δεν έχει κάτι άλλο δυνατότερο από αυτά. Δηλαδή, ο θησαυρό μου είναι εκεί. Το ποσοστό που μου γεννά λυπή αυτό το πράγμα, ε, σημαίνει ότι εκεί έχω επενδύσει την καρδιά μου. Εκεί είναι ο θησαυρό μου. Πού είναι ο θησαυρό μου, τα χρήματά μου, τα δικαιώματά μου, η φήμη μου, η δόξα μου, οι μου. Αυτό είναι. Τι είναι αυτό θάνατος Είναι αποουσιαθείο Και όσο προσπαθώ να στηρίξω Τη ζωή μου πάνω σε αυτά Τι γίνεται Δυναμώνω το θάνατο μου Ενισχύω το θάνατο μέσα μου Όταν ας πούμε έχω μια λύπη Και λέω ο άντρας μου δεν μου φέρθηκε καλά Και με βασανίζει αυτό το πράγμα Και το καλλιεργώ μέσα μου Και μου γίνεται υπόθεση αυτό το πράγμα Δεν ησυχάζω όλη την ημέρα Τι σημαίνει ότι έχω επενδύσει σε αυτό το γεγονό, ότι για μένα χαρά, είναι ευτυχία, είναι να μου φέρεται καλά και να μην προσβάλλει ο σύντροφό μου. Και γίνεται η κατάσταση αυτό. Αν δεν με ενοχλεί όμω, αν με ενοχλεί αυτό βαθύτατα, σημαίνει ότι ο θησαυρό μου είναι εκεί. Και όσο καλλιεργώ αυτόν τον λογισμό, καλλιεργώ αυτή τη σύγκρουση στην προσπάθεια μου να δικαιωθώ, τόσο πολύ καλλιεργώ τον θάνατο. Τόσο περισσότερο βουλιάζω μέσα στον θάνατο. «Μα με αδίκησε και να χαίρομαι» Ναι, να χαίρεσαι, να δούμε τι; πώς γίνεται αυτό <χε> Τότε λέει η φυσιολογικά το ερώτημα «Για ποιον λόγο να λυπείτε κανείς» «Εντάξει, δεν θα έχουμε λύπη, για ποιον λόγο» Και εξήγη ο Μέγας Αθανάσιος «Ότι υπέρ των αμαρτιών σου μόνο λυπηθήσει» «Το ίδιο λόγο και ο Άγιος Χρσόστομος» «Ένα βλαβερό και ένα κακό υπάρχει στον κόσμο η αμαρτία» μόνο για την αμαρτία σου να λυπηθεί. το οποίο συμπεραλαμβάνει όλες τις αφετηρίες της λύπης <κυρίζω> δέστε όμως πως διακρίνει τα πράγματα ακούστε και αυτό είναι το πρώτο σημαντικό που σήμερα θα ακούσουμε προφανώς όμως το λυπηθήσει δεν έχει την έννοια της θλίψεως επειδή αμάρτησα αλλά την έννοια της μετανοίας η λύπη Ξέρετε, όταν αμαρτάνουμε, η λύπη είναι αμαρτία. Όταν αμαρτάνουμε και λυπούμεθα και στενοχωριόμαστε, αυτό είναι αμαρτία. Τι προτείνετε? Μετάνια. Άλλο στενοχώρια και άλλο μετάνια. Είναι δύο τελείως αντίθετα πράγματα. Η στενοχώρια καταργεί τη μετάνια. Η λύπη, αυτή κατά κόσμο λύπη, προσβάλλει τη μετάνια. Και όταν η πατέρα λέει να λυπηθήσει, εννοεί τη μετάνια. Διότι λέει, προσέξτε το. Το σφίξιμο, αυτής είναι το που νιώθει η καρδιά μας Η στενοχώρια, η αγωνία και η δυσφορία για την αμαρτία Δεν είναι η λύπη του Θεού αλλά η λύπη του κόσμου Παράδοξο, εξωφρενικό έτσι όπως μάθαμε Γιατί μάθαμε να λατρεύουμε τον εαυτό μας και όχι τον Θεό Δεν αγαπούμε τον Θεό, γι' αυτό μας φαίνεται εξωφρενικό αυτό το πράγμα Όλος, Και η αμαρτία μας και η μετάνοια μας και η αρτή μας έχει επικεντρωθεί στο εγώ στο είδωλο του εαυτού μας και όχι στον Χριστό Αυτό θα το καταλάβουμε αν το προβάλλουμε σε ανθρώπινες σχέσεις Αν αγαπούμε και είμαστε ερωτευμένοι με έναν άνθρωπο τότε αν τον λυπήσουμε μας λυπήσει χωρούμε θα όχι για το γεγονός που έγινε αλλά και τις σχέσεις που προσβάλαμε Και μετανοούμε σημαίνει τι Θέλω να διώξω αυτό που με εμποδίζει και να αποκαταστήσω τη σχέση μου με τον άνθρωπο Αυτό είναι μετάνοια Είναι ο πόνος μου που απομονώθηκα από τον Θεό είναι ο πόνος μου που χωρίστηκα από τον Θεό είναι ο πόνος που πρόσβαλα αυτή τη σχέση και πλέον δεν ζω πλέον δεν έχω ζωή πλέον δεν υπάρχω μόνο βιολογικά σαν ζώων κινούμε η μετάνοια λοιπόν είναι η αποκατάσταση της σχέσεως όχι με τον εαυτό μου την αξιοπρέπεια μου με την ηθική μου αξιοπρέπεια και υπόσταση αλλά σε σχέση με τον Θεό είναι λοιπόν αυτή η λύπη, η κατακόσμο λύπη, λέει ο γέροντας εδώ, είναι απαύγασμα ατομοκρατικής αντίληψης τη ζωής. Να διαφυλάξω το άτομο μου. Διαχωρισμός από το θελήματος του Θεού, κάτι το θλιβερό. Δεν ομιλεί περί αυτού του πράγματος εδώ όταν λένε οι πατέρες. Επομένως, πας ο λόγος για τον οποίο λυπήσε θεάται, Αντιμετωπίστε δηλαδή ω τι μικρόν το οποίο σε παρασύρει και σε βγάζει από την τροχιά του Θεού Κάθε λύπη λοιπόν μας βγάζει από την τροχιά του Θεού Είναι κάτι ελάχιστον αυτό το οποίο μας προκαλεί και μας απομακρύνει από τον Θεό Μόνον λέει η οσία συγκλητική όταν έχεις χαρά να κλάλιτον Ακούστε εδώ τι λέει Μπορείς να συγκινήσει στην καρδιά σου και να κάνει να εξαφθεί μέσα τη το θείο πυρ τη αγάπη του Θεού, μεταδάκριων και πόνο. Χωρί χαρά δεν μπορεί η καρδιά να συγκινηθεί. Δεν μπορεί να προσευχηθεί ο άνθρωπος χωρί χαρά. Δεν εισακούεται η προσευχή του που δεν έχει χαρά τον άνθρωπο. Ακούει ο Θεό, αλλά δεν τον ακούμε ένα εμεί. Δεν μπορεί να είσαι καταθλιμμένο και να προσεύχεσαι. Δεν είναι προσευχή αυτό το πράγμα. Είναι μανία. Είναι αγκαρία. Είναι καταπίεση. Είναι εξωθένος της υπάρξεώς μας. Μόνο λέει όταν έχεις χαρά να είναι κλάλιτον μπορείς να συγκινήσεις την καρδιά σου. Να την κινήσεις, να την ενεργοποιήσεις, να την οθήσει και να κάνεις να εξαφθεί, να αναφθεί μέσα της το θείο νουπίρ της αγάπης του Θεού με τα δακρύων και πόνων. Αυτά όμως τα δάκρυα και αυτό ο πόνο δεν είναι απόρρευση τη χαρά, είναι προπόθεση τη χαρά. Και περιέχουν πραγματική χαρά αυτά τα δάκρυα. Αυτό πλέον είναι χάρισμα Θεού. Δεν είναι ανθρώπινη λύπη. Το δε πείρ με τα δακρύων, αυτή η έμπονος και η ενδακρύς κατάστασης, η οποία στην πραγματικότητα είναι μια θεία έξαψης. Αυτό το φούντομα εξάπτεται η ψυχή μας για τον Θεό. Δίνει την τη μεγαλύτερα γλυκύτητα εις χαρούμενο άνθρωπο. Αυτό είναι που λέμε κατάνυξη. Πώς μπορεί κάποιος που χαίρεται και αν το πολύ τη χαρά δακρύζει, συγκινείται. Ε? Όταν νιώθουμε τη χάρτη του Θεού μας έρχονται δάκρυα. Είναι δάκρυα χαράς. Ο άνθρωπος έχει έναν πόνο μέσα του που λείπει στον Θεό και όσο μεγαλύτερο είναι ο πόνος που νιώθει ότι λείπει στον Θεό τόσο μεγαλύτερη χαρά τον καταλαμβάνει τον άνθρωπο. Δεν είναι αντίθετα αυτά. Είναι αντίθετα στην επίπεδη λογική. Αλλά στη βιωματική λογική είναι η μόνη πραγματικότητα. Στην επίπεδη λογική δεν αντέχει αυτό. Καλά πονάω και χαίρομαι. Στην βιωματική λογική αυτό είναι το μόνο αληθινό. Μέσα από την ταπείνωση και τη συντριβή γεννάται η πραγματική χαρά. Όταν είσαι στενοχωρημένος λέει. Όταν είσαι θλιμμένος. Όταν είσαι πονεμένος. Όταν είσαι κακομυριασμένος. Τότε δημιουργεί μια αρρωστημένη κατάσταση της σου. Και δεν πρόκειται ποτέ να ζήσει στον Θείο Νέροταν. Τι κάνουμε εμεί, κλεγόμαστε. Αχ, τι Θεό, δεν μου φέρε ένα σύντροφο. Δεν μου, δε μου α, δε, στη δουλειά που δε δεν πάω καλά. Δεν με αγαπάει κανεί, δεν με φροντίζει κανείς Και Θεός είναι αυτό. Και τα βάζουμε τον Θεό και κλεγόμαστε. Αυτή η ψυχή είναι μια καλλιέργεια τη αρρώστια και τη ανισορροπία μέσα μα. Δεν μπορεί ρε, να αναφθεί έτσι η αγάπη του Θεού και η ορατά του Θεού. Και λέμε, τι λέμε, ευέδεια. Να με κοιτάξει είμαι ο Θεός τόσο αμαρτωλός που είμαι. Τι έκανα στη ζωή μου. Ένα χάλι είναι η ζωή μου. Είμαι η μεγαλύτερη αμαρτία μπορούμε να πούμε. Δεν ενεργοποιείται η ψυχή μας έτσι. Ένα χάλι είμαι και χειρότερο. Αλλά κοιτάω μπροστά. Κοιτάω στην αγάπη του Θεού. Εκεί ελπίζω δεν με νοιάζει. Με να με διαφέρει η χαρά του Θεού. Αυτό δεν είναι περιφρόνε του Θεού. Αν γίνεται αληθινά αυτό είναι ανδρείο φρόνημα. Αυτό είναι η παλυκαριά τη ψυχή να μην καταβάλλεται από τι Είναι η παλυκαριά τη ψυχή να μην καταβάλλεται από το παρελθόν τη. Από, παρε... από την ιστορία τη ψυχή που μπορεί να κάνει ό,τι δει, οποιαδήποτε ασχένεια και οποιοδήποτε λάθο. Δεν είναι αμετανοησία. Δεν είναι χυδαιότητα αυτό το πράγμα. Αν είναι αληθινό αυτό, είναι αληθινή ρόμη, αληθινή δύναμη τη ψυχή. Αληθινή ανδρία τη ψυχή. Αλλά εμεί προτιμούμε αντί να μετανοούμε γιατί όταν μετανοώ συμμετεί και μια ανάληψη ευθύνη από τώρα και στο εξή. επειδή φοβούμεθα αυτή την ευθύνη επιλέγουμε την ειδονή τη μιζέρια. να κλεγόμαστε δίδωμα ότι μετανοούμε και να κλεγόμαστε για τις αμαρτίες μας δίθεν και να κλεγόμαστε για το παρελθόν μας δίθεν και να κλεγόμαστε ότι η ζωή μας πήγε στράφη Αυτή είναι η προσβολή του Θεού και είναι δαιμονική κουβέντα αυτή Τέτοια ψυχή δεν μπορεί να βδοκιμήσει, δεν μπορεί να καρποφορήσει. Χάνει κάθε κμάδαν ο άνθρωπος. Για να μπορέσει να παλέψει με τον Θεό. Να συναντηθεί με τον Θεό. Έτσι λοιπόν δημιουργείται μια αρρωστημένη κατάσταση. Θα είσαι πάντα λέει ένα θλιβρό πλάσμα. Θα ζεις μια κατάσταση εσαί διαφοροποιημένη από την κατάσταση του πνευματικού ανθρώπου. Ακόμη λέει και όσα και όσα από τους άλλους θερούνται λυπηρά και έχουν σχέση με το σώμα του ανθρώπου γιατί η ψυχή που έχει προσδεθεί στον πόθο του Θεού είναι τόσο μικρά τόσο αδιάφορα ως την ανικά ως και τις επιφέρουν προς θήκη νεφροσύνης. Ένας άνθρωπο που πραγματικά προσδέθηκε βιωματικά ψυχικά με τον Θεό οτιδήποτε άλλο λυπηρών προσβάλλει την φυσική του υπόσταση Προσβαλλεί το σώμα του. Δεν έχουν δύναμη. Αν έχουν δύναμη σημαίνει δεν έχουμε προσδεθεί με τον Θεό. Δεν έχει γλυκανθεί η καρδιά μας με τη χαρά του Θεού. Ακόμη και αυτά τα οποία συμβαίνουν στον ψυχικό μας κόσμο και τα οποία δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε και πάσχουμε και υποφέρουμε η προσδεθήσα το κύριο ψυχή τα αναγνωρίζει. Δηλαδή, ακόμη και αυτά που μπορούν να συμβαίνουν στον εσωτερικό μας κόσμο, τα θλιβερά. Η ψυχή που αναφέρεται στον Θεό και είναι αληθινά προσεύχουμε, όχι κάνω τον κανόνα μου μηχανικά το κόπο του μου με τις μετάνγες μου έκανα και τα μου και κοινωνάω να είναι πραγματικό γεγονός η προσευχή να είναι αναφορά στον Θεό να είναι τίμη, αληθινή σχέση με τον Θεό να είναι ουσιαστική σχέση με τον Θεό αυτή η ψυχή λοιπόν που προσδέθηκε στον τον Θεό μπορεί να ερμηνεύει τα συνδένοντα στην καρδιά της τα συμβαίνουν στον ψυχικό κόσμο, τα συμβαίνουν στον, στον περιβάλλοντο μα χώρο. Λέει, τα αναγνωρίζει η ψυχή, τα καταλαβαίνει η ψυχή, τα ερμηνεύει, τα παραδέχεται. Αντελαμβάνεται μέσα από αυτά την αγάπη του Θεού. Δηλαδή, το κάθε που συμβαίνει, κατανοεί το λόγο του. Δεν είναι τυχαία τα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή μα, έχουν ένα μυστικό λόγο. Ο άνθρωπο που έχει αναφορά στον Θεό, κάποτε του αποκαλύπτεται ο λόγο των γεγονότων τη ζωή του. Και, με, και, ποια, και ποια είναι η ουσία της αποκαλύψης αυτής η αγάπη του Θεού Όλα μας γεννούν κάποια πορεία και μας ταράσουν. Αν προτεθούμε στον Θεό θα καταλάβουμε κάποια στιγμή το μυστικό τους περιεχόμενο Που ακούει στην βεβαιότητα της αγάπης του Θεού Γι' αυτό σας λέγω βλέπετε έναν άνθρωπο που δεν είναι φεδρός που είναι στενοχωρημένο. Που είναι κατσουφιασμένο το πρόσωπό του, να ξέρετε πω οπωσδήποτε εγκατέλειπε κύριο τον Θεό του. Αν είναι κατσουφιασμένο, εγκατέλειψε τον Θεό. Δεν μπορούμε να τα ανεχθούμε αυτό και λέμε: Δε φταίει ο Θεό, εγώ με τον Θεό καλά είμαι. Επειδή είμαι καλά με τον Θεό, υποφέρω και είμαι μάρτυρα. Γιατί εδώ με φέρει καλό άντρα, μου, η γυναίκα, μου, τα παιδιά μου, η κοινωνία και με δοκιμάζει ο Θεό. Και φαντασιόμαστε χίλια δυο πράγματα για να δικαιώσουμε την κακομεριά μας αντί να την εκθέσουμε αντί να την πολεμήσουμε για την οποία είμαστε αποκλειστικά μόνο εμείς υπεύθυνοι η χαρά μας είναι επιλογή μας η κατάθλιψή μας είναι επιλογή μας δεν φταίει κανείς άλλος είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα ακόμη και η κατάθλιψη που οφείλεται σε εξω, εξωτερικούς παράγοντες οργανικούς Άλλα πράγματα θλιβρά που να συμβαίνουν, έχουμε τη δυνατότητα να τα διαχειριστούμε, να τα μεταποιήσουμε, να τα αποδεχθούμε. Ένα καταθλιπτικό άνθρωπο που λέγει να είναι ευλογή στην κατάθλιψή του, του γεννάται χαρά. Ένα που πολεμάει με έναν αγχώδη τρόπο την κατάθλιψή του και λέει: Γιατί να μην είμαι χαρούμενο, Τι ζωή είναι αυτή και φτύνει τη ζωή του, Αυτό κάνει επιλογή του την κατάθλιψη. Έχουμε ευθύνη για αυτό το πράγμα, είναι επιλογή μα. Όποιος θέλει να αποδώσει ό,τι κακό νιώθει μέσα τους τους άλλους είναι από εγωισμό. Και κύριε, αιτία, αυτή η κύρια αιτία αυτής της λύψης και της λύψης είναι ο εγωισμός μας. Μας προτρέπει ο Μέχρις Βασίλειος βάνε λέει λίγο μυαλό ανέβασε το τέλος που θα το αφήσουμε αυτό. Ή όμω κάποιο κάποιος εφαίνεται Εάν όμως κάποιος το κάπου στιγνός, λυπημένο, επήγαινε αμέσω ο πατήρ απολό, ο γενικός γέροντας, γενικός σαβάς και το έλεγε «Τι σου συμβαίνει, όχι για να μάθει όντω τι συμβαίνει, διότι ο κατηφί, ως στενοχωρημένο, ο πονεμένος άνθρωπος είναι πάντοτε εκτός πραγματικότητος. Δεν ξέρει πότε τι συμβαίνει γύρω του και μέσα του. Δεν ξέρει ποτέ τι συμβαίνει γύρω του και μέσα του. Τον ερετούσε για να πάρει αφορμή από τα δικά του λόγια Και να το αποκαλύψει τα πραγματικά αίτια της στενοχώρια του Διότι όλοι οι μοναχοί αλλά και οι κοσμικοί Που στενοχωριούνται ή Νομίζουν πως το κάνουν για τον Θεό Νομίζουν ότι στη δική τους περίπτωση έτσι πρέπει να γίνει Ήθελε λοιπόν να το αποκαλύψει τα εντοκρυπτό τη καρδίας Ότι η στενοχώρια του δεν οφείλεται σε κανένα από τα αίτια τα οποία νομίζει για δίποτε κι αν είναι αυτά, το μοναδικό αίτιο πάση στενοχωρία, θλίψεω, μελαχωρία και κατηφία είναι πάντοτε ο εγωισμός ο ατομικισμό, η απομόνωση του εαυτού μα, η έλλειψη κοινωνία με τον Θεό. Η απομόνω... Γι' αυτό θα δείτε έναν άνθρωπο που ζει μέσα στην αμαρτία του, το πρώτο πράγμα που κάνει πέρα από την απομόνωσή του από τον Θεό, απομονώνεται από του ανθρώπου. Βλέπον παντασπα... Βλέποντα παντού εχθρού, αντιπάλου, κακούς ανθρώπους που τον επιβουλεύονται η απομονωμένη ψυχή είναι μια ψυχή η οποία δεν έχει σχέση με τον Θεό θεωρεί λοιπόν ο Γέροντας εδώ ότι η κύρια αιτία της καταθλίψεως μας είναι αυτό το γεγονός χρησιμοποιούσε δε ο αβάσ απολώ ένα πόφθεγμα που το επαναλάμβανε πολλές φορές τους ερημίτες ού Χριστυγνάζει επί τη σωτηρία, μέλοντας βασιλείαν ουρανών κληρονομήν. που σημαίνει, πώς είναι δυνατό να είσαι στενοχωρημένος αν πιστεύεις ότι ο Θεός σου έχει ετοιμάσει βασιλείαν ουράνιου. Ανεβαίνοντας το απόδειπνο, ακούσαμε τον κανόνα που λέει, ο κανόνα. κανόνας, «Θανάτου εορτάσουμε νέκρωση, άδου την καθαίρεση». Συντοπίζουμε τι λέμε. «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωση, άδου την καθαίρεση» νεκρώθηκε ο θάνατος, ο άδης και δεν χαιρόμαστε δεν ζούμε τα γεγονότα έχουμε μια εξωτερική σχέση με τον Θεό μα πως θα το ζήσουμε αυτό θα μας το δώσει ο Θεός μα πως θα μας το δώσει ο Θεός αν δεν το ζήτησουν πραγματικά αν εγώ ζητώ κάτι άλλο από αυτό που θέλει μου δώσει ο Θεός πως θα γίνει και τι τελικά ζητούμε από τον Θεό στενεχορούνται λέει οι δωλολάτρες γιατί ζουν μέσα στο ψέμα οι Ιουδαίοι διότι είναι υπό τον νόμο, υπό την κατάρα του νόμου, του τέστη δεν έχουν καμιά ελπίδα και οι αμαρτωλοί γιατί ζουν μέσα στην αμαρτία και δεν μετανοούν. Κανεί λόγο λόγος δεν δικαιολογεί τον άνθρωπο το αστινοχωρείτε, όταν τα στενοχωρείται. Η μοίρα λοιπόν λέει του χριστιανού, η μοίρα ακούστε, η μοίρα του χριστιανού λοιπόν είναι να είναι χαρούμενος. Είναι η μοίρα του. Είναι καταδικασμένος να είναι χαρούμενος ο χριστιανός. Να αντλεί αφορμή χαράς από το κάθε τι. Δέστε τι λέει εδώ. Κάτι το οποίο θα σκανδαλίσει. Ο Γιώργος το λέει. <κυκλή> Δεν νόμιζε να τυπογραφεί λάθος. Λέει λοιπόν η μοίρα λοιπόν του χριστιανού είναι να είναι χαρούμενος. Να αντλεί αφορμή χαράς από το κάθε τι. Από την αμαρτία. Από την κακία του άλλου. Από τη σκοφαντία. Από τη θλίψη. Από την αποτυχία. Από την επιτυχία από τα υλικά, από τα ψυχικά από τα πνευματικά, από όλα να αντιλεί χαρά δεν είναι σκανδαλιστικό εντάξει, το καταλαβαίνω να αντιλώ χαρά από την κακία του άλλου με την έννοια ότι, ρε παιδάκι μου προσπαθώ με τη μετάνοια, με την πνευματική αναφορά με τους... αλλά και από την αμαρτία να χαρά τι πας διδάσκει εδώ πώς γίνεται αυτό ναι, από την αμαρτία, πώς όταν μας παιδαγωγεί αμαρτία όχι μένουμε αμετανόητοι αλλά όταν μετανοούμε και συνειδητοποιούμε την πτώση μας, συνειδητοποιούμε την αναπηρία μας και συνειδητοποιούμε και την αγάπη του Θεού και γκρεμίζονται τα ειδωλά μας και από αυτό παιδαγωγούμεθα να αγαπήσουμε πιο πολύ τον Θεό γιατί η πιο πολύ μας συγχώρησε και έχουμε μεγαλύτερο χρέος το οποίο μας το διέγραψε και αυτό μας γεννά χαρά. Ο άνθρωπος του Θεού έχει ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό και από το πιο αρνητικό πράγμα βγάζει το θετικό. Και από την κόλαση βγάζει παράδεισο. Και από την κοπριά βγάζει λουλούδι. Όταν εμείς όμως η ζωή μας προσπαθεί και το όμορφο να το κάνει άσχημο, να το προσβάλλει, να το κατακρίνει, να το κατηγορήσει, να το απορρίψει, σημαίνει ότι κυριαρχούμε θα υπό του πονηρού πνεύματο. Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει τι είναι αυτό είναι το πνεύμα του αντιχρίστου. Να πούμε ότι παντού και η αρχή το κακό Παντού η αμαρτία και είμαστε χαμένοι Ποιο είναι το πνεύμα του Χριστού Και από αυτό το κακό να βλέπουμε την ελπίδα Να βλέπουμε την αγάπη του Θεού Να χαιρόμαστε Λοιπόν ακούστε το εδώ τώρα Σου λέει Όταν είμαι στενοχωρημένος Μπορώ να ζητήσω από το Θεό να μου βοηθήσει στη λύπη Να μου βοηθήσει στη συμφορά Λέει κάποιος. Είμαι στενοχωρημένο. Έχω θλίψει να ζητήσω από το Θεό να μου βοηθήσει <Κι> Δέστε τώρα πως τοποθέτει Και αυτά είναι πολύ ουσιαστικά να τα καταλάβουμε Και απαντάω ο γέροντα, Τι να μου κάνει ο Θεός Ο Θεός για την κάθε δυσκολή έχει δώσει και το μέσο να νικέται Και τον τρόπο να πληρούνται πάσα επιθύμια του ανθρώπου Όταν λοιπόν λέω Είμαι στον χωριμένος μου βοήθησε με να μην είμαι Είναι ένα ψέμα αυτό το πράγμα γιατί? γιατί μου δώσε τον τρόπο να ξεπεράσω στενοχώρια, αλλά επειδή δεν μπορώ να κάνω αυτό κάτι τέτοιο, εμένα θα μου κοστίσει, το ρίχνω στο Θεό με την προσευχή. Καταλάβατε. Η στενοχώρια είναι αποτέλεσμα μαρτία. Και για να φύγει θέλει κάτι να γίνει, να αποκατασταθεί μέσα μου κάτι. Τι, να πολεμήσω τον εγωισμών μου. Και επειδή δεν μπορώ το πολεμήσω, το ρίχνω στην προσευχή. Και επειδή αυτή η προσευχή δεν είναι αποτέλεσμα, κατηγορώ και μετά τον Θεό που δεν μου πήρε τη στενοχώρια. Το έχουμε συναντήσει πολλέ φορέ αυτό το πράγμα. Να το επαναλάβουμε. <laughs> Είμαι στενοχλημένο. Ζω τα συμπτώματα τη αμαρτία μου. Και πρέπει να φύγει αυτό. Τι πρέπει να γίνει, να γίνει θεραπεία. Δηλαδή να απομακρυνθώ από την αμαρτία. Ποια είναι η αμαρτία, εγωισμό μου. Επειδή αυτό δεν τολμώ να το κάνω, γιατί είναι ένα κόστο για μένα. Είναι ένα ρήγμα με την καρδιά μου, με τις σκέψεις μου, τα συναισθήματα μου που κυριαρχούνται από τον εγωισμό, με του στόχου μου, τα όνειρά μου. Τι κάνω Ψάχνω μια μαγική λύση από τον Θεό Μαγικά ο Θεός να με κάνει αυτό καλά Και επειδή αυτό δεν γίνεται Γιατί πρέπει πρώτα να θεραπευτώ Πράγμα το οποίο δεν κάνω Τι γίνεται Κατηγορώ και το Θεό ότι δεν με βοηθάει Τι Θεός είναι αυτός Τόσε φορέ προσευχέ έκανα και όλο στην χώρα έχω μέσα μου Την προσευχή την κάνει Για να συναισθείς τι πρέπει να γίνει Για να μετανοήσεις Και λέει εδώ Ο Θεός για την κάθε δυσκολία έχει δώσει Και το μέσο να ν και τον τρόπο να πληρούνται πάση επιθύμη του ανθρώπου παραδείγματος χάρη, τι λέει εδώ για να καταλάβουμε <κυρίζει> διψώ, μου έδωσε τη βρύση θέλω την αιώνιο ζωή, μου έδωσε τη Θεία Κοινωνία θέλω άφεση να αμαρτιώ, μου έδωσε την εξομολόγηση όταν αρνούμαι εγώ το μέσον αυτόν όταν δεν θέλω να κάνω εξομολόγηση πως θα μου συγχωρήσει ο Θεός τα αμαρτήματα όταν αρνούμε τη Θεία Κοινωνία Πώς θα μου χαρίσει την αιώνια ζωή ο Χριστός Όταν αρνούμε να πάω στη βρύση Πώς σε ξεδιψάσω Ή αν δεν υπάρχει βρύση Από την πέτρα μπορεί να βγάλει νερό ο Θεός Αλλά όταν υπάρχει βρύση Δεν θα βγάλει ποτέ από την πέτρα Και δεν θα επιτρέψει να βγει Και αν ακόμη κάτω από την πέτρα υπάρχει Πληθυσίδατος δεν, δεν, δεν είναι παιχνιδάκι μας ο Θεός Δεν ικανοποιεί τι ιδεοτεροπίε μα που εκφράζουν εγωισμό. Θα με μάθει να πηγαίνω στη βρύση να πίνω νερό, να ταπεινώνομαι, να ακολουθώ την πορεία τη ζωή μου, όχι να ακολουθώ την ιδιορυθμία μου που σου, και καλά, θέλω να βγάλει από την πέτρα νερό όταν δεν υπάρχει ανάγκη και δεν υπάρχει λόγο. Λοιπόν, μου έδωσε τα μέσα. Γιατί γκρινιάζω. Μα είμαι θλιμμένο. Μου έδωσε τον τρόπο να ξεπράσω την θλίψη. Γιατί κατηγορώ το Θεό, γιατί ζητώ από τον Θεό, μου έδωσε τον τρόπο. Έτσι λοιπόν σε αυτέ τι περιπτώσει δεν απαντάει ο Θεό σε αυτή τη δυστυχισμένη, τη θλιμμένη, την πονεμένη ψυχή. Διότι δεν απαντάει ο Θεό σε αυτή την ψυχή, προσέξτε. Για ποιο λόγο. Διότι η ψυχή αυτή εξοβέλισε, αρνήθηκε τον Θεό. Με ποιον τρόπο. Αρνούμενη την χαρά τη ζωή. Όταν αρνούμε την χαρά τη ζωή, αρνούμε τον Θεό. Και σε αυτήν την ψυχή ο Θεό δεν απαντάει. Η ψυχή που κοφεύει, ποια είναι αυτή η ψυχή που κοφεύει είναι η θυλημένη ψυχή η χαρούμενη ψυχή είναι αυτή που ακούει μόνο ο χαρούμενος άνθρωπος διδικιούται να σηκώσει τα μάτια στον Θεό και αν ακόμη μας έλθει η αδίποτε συμφορά η αδίποτε σωματική ψυχή λύπη και αν ακόμη η ολόκληρη ζωή μας γίνει τρόπον να θλίψει και τότε ακόμα δεν έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε κάτι από τον Θεό διότι τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να αλλοιώσει την χαρά μας και δέστε αυτό που είναι πολύ κεντρικό σημείο την χαρά μας την αλλοιώνει μόνο η δική μας θέληση η δική μας τοποθέτηση η χαρά δίδεται από τον Θεό εμείς την προσβάλλουμε και με τη δική μας θέληση λέει αλλοιώνεται μας τη χαρά και όταν ακόμη τα προβλήματά μας τα ψυχικά και τα πνευματικά είναι τόσο μεγάλα ώστε φαίνεται ότι καταποντιζόμαστε και τότε τίποτα δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στη χαρά. <κοί> Δέστε πώς περιγράφει, δεν, ποτέ δεν περίμενα τόσο ακριβή περιγραφή του μελαχολικού ανθρώπου. Δείτε ποιος είναι ο μελαχολικός άνθρωπος. <κοί> Γι' αυτό λέμε ότι η ευχαριστία επέρχεται σε όποιον είναι χαρούμενος. Ο μελαχολικός και ο θλιμμένος μοιάζει με Αυτόν που πας να του ανοίξεις το στόμα να του βάλεις λίγο νερό ή λίγο φάρμακο και εκείνος το κρατάει ερμητικά κλειστό, πεισματικά δεμένο Αυτός είναι ο εγωίστης Και κάνει καμώματα, είναι τα καμώματα ε, Δεν θέλω, δεν μου δίνει σημασία, δεν θέλω την Εκκλησία Δεν με δίνει πνευματικός μου και του κρατάω μούτρα Και θέλει καμώματα του πιέσει για να δώσει σημασία τον ανθρώπου Ποιο είναι ο μελαγχολικό άνθρωπο, είναι η επιλογή του. Είναι αυτό που πα να του ανοίξει το στόμα, να του βάλει λίγο νερό, λίγο φάρενγκ να του δώσει, και αυτό το κρατάει ερημητικά κλειστό και πεισματικά δεμένο. Δέστε παρακάτω τι λέει. Του ανοίγει τα παράθυρα, να μπει όλο το φω, να του χαϊδέψει τα μάτια, και αυτό δεν θέλει. Κλείνει τα μάτια. Γιατί, γιατί έχει αγαπήσει το σκοτάδι. Έχουμε αγαπήσει το σκοτάδι εκεί είναι η επένδυσή μας εκεί είναι ο θησαυρός μας εκεί βρίσκουμε την αξία μας εκεί νιώθουμε ότι κάτι είμαστε το καταλάβατε δεν καταλαβαίνουμε ότι κάτι είμαστε στη χαρά γιατί η χαρά μας είναι δωσμένη και νιώθουμε ότι δεν είμαστε τίποτα το σκοτάδι είναι επιλογή μας όμως και μπορούμε να κλαψουριζόμαστε στον κάθε ένα και να δείχνουμε ότι κάτι είμαστε και ρωτευτήκαμε το σκοτάδι δεν φταίει ο διάβολος Είναι επιλογή μας το σκοτάδι Μα μάρτισα, μα έπαθε καταστροφή Δεν δικιούμεθα να στενοχωρούμαστε Είναι δονή. Είναι αυτοικανοποίηση το σκοτάδι μας Λοιπόν Έτσι ακριβώς είναι οι στενοχωρημένες ψυχές Οι στενοχωρημένες ψυχές είναι οι βλάσφημες ψυχές Που βλασφημούν την αγάπη του Θεού ώστε ενεχωρημένος άνθρωπος τι λέει είναι ο πιο άδικος απέναντι του Θεού αδικούμε τον Θεό του λέμε ότι δεν είσαι ικανός δεν είναι αρκετά αυτά που κάνεις για να είμαστε χαρούμενοι τον αδικούμε δεν τον αδικούμε έκανε τα πάντα και να στήθηκε δεν έκανε τίποτα δεν τον αδικούμε και πάσα δικαιοσύνη του είναι μια καθαρσία ενώπιον του Θεού μόνο όταν οι λύπε του Δέστε τι λέει εδώ. Μόνο όταν οι λύπες του, οι συμφορές του, τα προβλήματά του τον ανάγουν στην χαρά όταν γίνονται μέσα για τον οποίο εκφράζει τα βαθύτερα της χαράς του είναι του τότε μόνο μπορεί να πει Κύριε σου <κύριε> Αλλά δεν μπορεί να του κάνει τίποτα παρά μόνο όταν αρνηθεί. Λέει όποιος δεν έχει χαρά δεν μπορεί να μιλήσει στον Θεόν θα μπορούσε κάποιο να πει δεν έχω χαρά, δεν μπορεί να μιλήσω στον Θεό Μπορεί Αφού λέει μπορεί και ο Μαρτουλός. Αφού μπορεί και ο Ρετικός. Αλλά ο Θεός Μπορεί να μιλήσει στον Θεό Αλλά δεν μπορεί να του κάνει τίποτα ο Θεός Γιατί είναι κλειστή η ψυχή μας στον Θεό Πότε μπορεί να του κάνει τίποτα ο Θεός όταν μόνο, παρά μόνο όταν αρνηθεί τη μελαγχολία του ο άνθρωπο Και ασπαστεί τη χαρά του Και πει Κύριε, Κύριε, τα πάντα μου έδωσες, δόξα σε Κύριε τότε είναι δυνατό να αρχίσει να μιλάει ο Θεός και να μπαίνει στην καρδιά του και να την ανακουφίζει αυτά είναι πολύ ουσιαστικά πράγματα μόνο λοιπόν παρά τις αμαρτίες μας παρά τα πάθη μας παρά τις αποτυχίες μας δεν μιζεριάζουμε και λέμε να ευχαριστούμε τον Θεό και δοξάζουμε τον Θεό τότε μπορούμε να ακούσουμε τον Θεό Πότε, τότε μπορεί να ενεργήσει ο Θεός μέσα στη ψυχή μας ένας άνθρωπος που σου λέγει, προσεύχομαι και δεν παίρνω απάντηση. Ένας άνθρωπος που ζητάει από τον Θεό και δεν παίρνει. Τι λέει, είναι ένας άνθρωπος άξιον να τον κλέ ως νεκρόν Αλλά ο νεκρός μπορεί να είναι ζώνεν κυρίο. Μπορεί τα μάτια του να υποπτεύουν τα κάλλη του παραδείσου. Ο νεκρός ο πραγματικός. Όμως αυτός ο δίστηχος είναι ζωντανός νεκρός. Είναι μία τρικιμία και ένας όλυθρος για τον εαυτόν του. Να μιλά στον Θεών που τα πάντα ακούει και να μην ακούει εσένα. Μα τι μεγαλύτερα δυστυχία θα μπορούσε να υπάρξει. Να ακούει τους πάντες ο Θεός και να μην ακούει εσένα ο Θεός. Όταν γίνεται αυτό σημαίνει ότι ή κακο ζητάμε ή ουκίδαμε τι ετήσθε. Δεν ξέρουμε τι ζητάμε. Συνήθω τα περισσότερα αιτήματα των ανθρώπων είναι αφελέστατα. Μπορεί κάποιος να λέγει, δώσε μου Θεέ μου την υγεία. Και ο Θεός του το απαντάει, βρε Χριστιανέ μου, σου απαντώ όπως απίντησα στον Απόστολο Παύλο. Αρκείσαι η χάρη σου. Αν σου πάρω την αρρώστια αυτή, δεν έχεις πλέον τίποτα για να σωθείς. Σκουπίδι μοναδικό θα είσαι, χωρίς καμιά ομορφιά επάνω σου. Λέει άλλος, κάνε με μοναχόν. Βρε, άμα θα σε κάνω μοναχό, τρικυμισμένη και δυστυχισμένη και μελαγχολική θα είναι η ζωή σου. Και δεν θα μπορείς να σέρνεις τα πόδια σου. Ζήτησε εμένα, ζήτησε τον ουρανό, ζήτησε τη δικαιοσύνη του Θεού και πάντα τα αυτά προσεθήσετε τιμή. Και όμως τον βλέπεις και ζητάει αυτό που καρφώθηκε στο μυαλό του. Εμεί στην προσευχή μα τι γίνεται, Δεν ζητούμε τον Θεό, δεν ζητούμε αυτό που είναι ωφέλιμο για μα. Ζητούμε αυτό που καρφώνεται στο μυαλό μα. Και όλοι είμαστε κολλημένοι με κάτι. Και θέλουμε ότι ο Θεό με αγαπάει, μου δώσει αυτό που έχω στο μυαλό μου. Και φτιάχνω θεωρίε, φτιάχνω ιστορίε, φτιάχνω μυθιστορήματα, φτιάχνω εξομολογήσει και εξομολογήσει. Προκειμένου να δικαιώσω αυτό που έχω στο μυαλό μου, που με καρφώνει στο μυαλό μου. Και από το αν θα σου το δώσει ο Θεό. Κρίνει, κρίνει τη σχέση του με αυ, και, και από αυτό που θα του δώσει ο Θεό, κρίνει τη σχέση του με αυτόν. Αν υπάρχει Θεό ή δεν υπάρχει. Δώσ' μου θέμα για να σε παραδεχθώ ότι υπάρχει. Για να σε παραδεχθώ ότι είσαι Θεός τέλο πάντων. Τα πάντα δεν μπορεί. Αυτό είναι χαρά για μένα γιατί δεν μου το δίνει. Αποφάσισα ότι αυτό είναι χαρά για μένα. Βλέπει τον άλλο και λέγει: Δώσε μου την επιτυχία Θεού. Και μένει εντελώ ανύποπτο. Εντελώς ίσιχος χωρίς να κάνει καμιά προετοιμασία Δεν του δίνει ο Θεός την επιτυχία Ποια επιτυχία να του δώσει ο Θεός Ο Θεός σωτηρία δίνει Ο Θεός θεών δίνει Το φως φως δίνει Ο Θεός θεών δίνει Το φως φως δίνει Θέλουμε θεών Θέλουμε φως ή θέλουμε κάτι άλλο Είναι η επιλογή μας είναι ελευθερία μας. Εμείς καθορίζουμε τις καταστάσεις μέσα μας. Εμείς καθορίζουμε τη σχέση μας με τον Θεό. Εμείς καθορίζουμε την ψυχική μας κατάσταση. <coughs> Κάτι άλλο. Ό,τι και αν κάνεις, ακόμη και η μετάνοια σου και η αγάπη σου δεν είναι αληθία, δεν είσαι χαρούμενος. Εδώ σχετίζεται την αγάπη με τη χαρά και λέει, δεν είσαι χαρούμενος, δεν έχει αγάπη. Επαναλαμβάνομαι, ό,τι και αν κάνεις, ακόμη και η μετάνοιά σου και η αγάπη σου δεν είναι αληθινή αν δεν είσαι χαρούμενος. <coughs> Λέγεις ότι με αγαπάς και την άλλη μέρα που εγώ φεύγω εσύ συνοχωριέσαι και κλέ. Η αγάπη σου ήταν μια ακολασία εγωισμού. Η αγάπη σου ήταν ένα τρικίμισμα του ατόμου σου, ένα στήσιμο του ειδόλου σου, μια απάτη. <coughs> Λέγεις ότι με αγαπάς. Και, από την, και την άλλη μέρα που εγώ φεύγω ζει στις συνοχωριές γεκλές αγάπη είναι αυτό το πράγμα αγάπη είναι αυτό το πράγμα είναι κτητικό τη. είναι ικανομπής του, του ναρκισισμού μας είναι καψούρα <laughs> δεν είναι αληθινή αγάπη είναι ένας εγωισμός και εμείς με την καψούρα θέλουμε να ζούμε όχι με την αγάπη και το κάναμε ιδεολόγημα. Γιατί δεν μάθαμε την αγάπη που είναι σταύρωμα, που μπορεί ο άλλο να είναι μακριά μας και να χαιρόμαστε. Αν αυτό είναι η χαρά του, είναι η υγεία του, είναι η ισορροπία του. Επομένως λέει, τι να κάνουμε για να αποκτήσουμε την χαρά. Λέει, επομένω, εάν θέλει να αποκτήσεις την χαρά, την αγάπη στην Χριστόν. Επομένω, αν θέλεις να αποκτήσεις την αγάπη εις των Χριστόν θα αρχίσεις πρώτα από τη χαρά. Λέει είναι, δύο, λέει, όπως το, είναι οι δύο υόψεις του ίδιου νομίσματος η χαρά και η αγάπη. Πας αγάπη άνθρωπο λέει, πας αγάπη εις τον Θεόν εις οτιδήποτε είναι ψεύτικη αν δεν υπάρχει χαρά. Η αγάπη αν δεν έχει χαρά είναι ψεύτικη τόσο απόλυτα συνδέεται η αγάπη με τη χαρά και συνεχίζει επομένως εάν θέλει να αποκτήσεις την αγάπη στον Χριστό, θα αρχίσεις πρώτα από την χαρά διότι όπως είχαμε διαβάσει παραπάνω τη χαρά την αντίληκανης και από τα μικρότερα πράγματα δέστε από πού μπορούμε να αντιλήσουμε τη χαρά την χαρά την αντιλ και από τα μικρότερα πράγματα όταν τα εναποθέτει στον θεών και όταν τα προσλαμβάνει δια τον Θεό Οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας Εφόσον το αναφέρουμε Το αποθέτουμε στον Θεό Και οτιδήποτε που μας συμβαίνει Το προσλαμβάνουμε σαν να είναι παρουσία και μνήμη του Θεού Τότε αυτό γεννά τη χαρά Και από τα πιο μικρά πράγματα Λέει Χαρά μπορεί να σου δώσει το χαμόγελο του άλλου Το χάδι του άλλου Ο έπαινος του άλλου Μπορεί όμως να σου δώσει Και η κατάκριση του άλλου διότι σε κάνει ήρωα ενώπιον του Θεού. Δείστε τι λέει. Η κατάκρισης λέει του άλλου σε κάνει ήρωα ενώπιον του Θεού. Γιατί δεν στενοχωρήσει με την κατάκριση. Αλλού είσαι στραμμένος ίσως των Θεών. Και αυτό δείχνει μια ανδρεία της ψυχής. Δείχνει μια οριμότητα της ψυχής. Λέω για τον Θεό δέχομαι για την αγάπη του να με κατακρίνει οποιοδήποτε. Αυτό είναι η μαρτυρία του Θεού, είναι Όπου κάποιος είναι στην πολεμίστρα και για την πατρία του θυσιάζεται και κάνει τα πάντα. Αυτή είναι η θυσία για τον Θεό. Το να ανεχθώ ευχαρίστω στην κατάκριση του άλλου και να μου γεννήσει χαρά η κατάκριση του άλλου. <coughs> Μπορεί να σου δώσει ακόμη χαρά και το βρίσιμο του άλλου. Διότι αυτό δείχνει ότι εσύ αληθό στέκεσαι απέναντί του και όχι ψευδό. Είσαι ειλικρινή με τον άλλο. Είσαι αληθινό με τον άλλο. Του λε, βρε είσαι απαταιόνα που δεν μου κόψει απόδειξη. Και θα σε βρει όλο από μέσα του. Αλλά εσύ τοποθετεί κι εσύ έντιμα απέναντί του. Και αυτό είναι χαρά. Δεν του πες ψέματα. Δεν του πα ένα πλαντή χαμόγελο. Και λε του, τον αλήτη, κλέφτης είναι, θα τον κανονίσω εγώ. Και τον θάβω και τον κούτσο με τον γείτονα. Γιατί δεν τολμούσα να το πότο του ιδιοευθέω. Αυτό δείχνει ότι στέκεσαι απέναντί του αληθό και όχι ψευδό. Όταν τοποθετούμε αληθινά και όχι ψεύτικα απέναντι στον άλλο, θα ακούσω και τα βρισιμάτα. Όταν όλοι μας λένε καλά λόγια είμαστε ψεύτικοι Εσύ μου είπες να μην δέχεσαι ερωτήσεις Λοιπόν Όταν λοιπόν τοποθετούμε αληθινά Εσύ μου είπες δέσποινα να μην σου δίνω το λόγο Εσύ μου είπες προχθές γι' αυτό το λέω Σου κάνω υπακοή Ο, Δεν είναι αστείο μου είπε η κοπέλα Λοιπόν Δεν είμαι προσβέστη, παπάς είμαι. Ότι εσύ αληθώ στέκεσαι απέναντί του και όχι ψευδό. Χαρά λέει δίνει το λουλούδι. Χαρά δίνει το λουλούδι, δέστε. Είναι η οικολογική προσέγγιση τη ζωή. Χαρά δίνει το λουλούδι. Χαρά δίνει το βουνό. Χαρά δίνει το φυσικό φω. Χαρά δίνει και η μικρότερη προσευχή. Χαρά δίνει η πάσα ελπίδα. Χαρα δινει πασα ελπιδα χαρα δινει και η παρουσία του πατρό, τη μητρό, τα πάντα. Χαρα δίνει ακόμη και ο ύπνο. Αυτό κι δεν χαρά. Έχει γεμίσει λέει ο Θεός τον κόσμο από πράγματα που μπορούν να σου δώσουν χαρά Αυτό είναι σοφία, σε τι λέει Έχει γεμίσει ο Θεός τον κόσμο από πράγματα που μπορούν να σου δώσουν χαρά Να ο άνθρωπος του Θεού, τέτοια μάτια έχει Ο κολασμένος τι βλέπει, παντού αφρομές να βλαστημάει, παντού διαβόλους βρίσκει Παντού υπάρχει ευκαιρία δοξολογίας Παντού όλα είναι ευλογία και από αυτή τη χαρά μπορείς να ανάγεσαι στα τα κλίμακα κλίμακας της χαράς και από αυτή τη χαρά να φτάσεις στην ανώτερη δοξολογία και θεώρηση της χαράς και να φτάσεις στην την χαρά χαράν και κατόπιν τη την τελείαν χαράν που είναι ο ίδιος ο Χριστός η χαρά λοιπόν αυτή σε παραπέμπει στον τον Θεόν ένα τελευταίο όταν ποθώ μόνο τον Θεόν βγάζοντας τους πάντας από μέσα μου τότε αποκτώ την του Θεού ιεράν χαράν και της χάρητος την Ιδονή αυτό ακριβώς επιτυχάνει εν παντή και εν πάση αναστροφή και εν πάση καταστάσει ο χαρούμενο άνθρωπο. ο άνθρωπος θυμάστε τι είπε λέει ο Θεός είναι πολύ θυμάστε τι είπε ο Θεός στον Κάιν όταν σκότωσε τον Άβελ. Ινατίε κυθρόπασε, Ινατίε κυθρόπασα, γιατί κατσούφιασε, γιατί κατέβασες τα μούτρα σου, γιατί στενοχωριέσαι. Ισύχασον. Καλά, σκότωσε και του λέει Ισύχασον. Διότι λέει, αν δεν σηκώσει τα μάτια σου και δεν χαμογελάσουν τα χείλη σου και δεν εφράθει η καρδιά σου, η αμαρτία που είναι κρυμμένη έξω από την πόρτα θα μπει και σαν αρκούδα θα χυμίξει πάνω σου για να σε γδάρει. Όταν αμαρτάνομαι υπάρχει ένας μεγάλος εχθρός, η λύπη που έρχεται να μας καταπιή τελείως και να μας απονευρώσει οποιαδήποτε κμάδα και διάθεση μετανοίας έχουμε. Γι' αυτό λέει ο Θεός, εισήχασον. Χαμογέλασον, να χαμογελάσουν τα χείλη σου και να αφραθεί η καρδιά σου. Η αμαρτία έρχεται μπροστά σου να σε πνίξει. Και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη αμαρτία. Θέλουμε να επιτυχάνουμε, θέλουμε ότι κάνουμε οι κάματί μας και οι προσευχές μας και οι ευχές μας και οι κακουχίες μας και οι αγάπες μας τα πάντα να είναι αληθινά. Ας διατηρούμε τους εαυτούς μας ένα διαπτώτο χαρά. Αυτά δεν έχω καμιά ευθύνη, αυτό φέρει ευθύνη. Ε, κάποιος άνθρωπο που θέλει να μετανοήσει. Αλλά παραμένει σκληρό καρδό. Δεν έχει λύπη, έτσι, δεν λέω ότι έχει λύπη, αλλά παραμένει σκληρό καρδό. Ποιο φίλο θα μετανοήσει, Να να είναι σκληρό καρδό. Μπορεί να μην είναι επιλογή του. Η επιλογή του είναι. Μια φορμή εξήλιο Πες Πε ότι έφαγε μια χιλόπιτα φίλη από την κοπέλα σου. Αποκλείται εσύ τόσο όμορφο που είσαι, αλλά λέμε. Λοιπόν, αμέσω βγήκε μια εκδίκηση και βγει μια κακότητα. Τάξη τον πρώτο καιρό. Μετά και δεύτερη και τρίτη ημέρα. Μετά έχει την επιλογή να μείνει αυτή τη σκληρότητα ή να αρχίσει να βλέπει με θετικότερο τρόπο τα πράγματα. Και να αρχίσει η καρδιά σου να μαλακώνει. Και να αρχίσει η καρδιά σου. Πρώτο, ο τρόπο να με ακούσει να δει ότι και εσύ τα ίδια έκανε πριν δύο χρόνια. Γιατί είσαι και εγώ <coughs> Λοιπόν, μα αυτή δεν είναι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι εκμεταλλευτήκαμε κάποιον άλλο άνθρωπο ή και αυτόν με κάποιον τρόπο. Εάν λοιπόν καλλιεργήσουμε τα πράγματα και κάνουμε την κριτική μα και τιμήσουμε τον άλλο ω εικόνα Θεού και καταλάβουμε ότι και τα λάθη που κάνουμε και τα λάθη που κάνει ο άλλο άνθρωπο δεν είναι τόσο κακό γιατί του λείπει χαρά. Τότε αρχίζει η καρδιά μας, αλλά και τα πράγματα διαφορετικά Εμείς έχουμε την ψευδέση ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς Και ε, καλά, τη σκληροκαρδία μπορούμε, τη χάρα δεν μπορούμε Γεννηθήκαμε σκληρόκαρδι Και σκληρόκαρδι θα πεθάνουμε Είναι επιλογή μας και δυνατότητά μας να μαλακώσουμε την καρδιά μας Πότε, όταν σταυρώσουμε την φύλλα αυτή λογική μας τον εγωιστικό λογισμό μας. Είναι αυτό πάντα στο χέρι μας. Και στο χέρι μας. Και στην αγάπη του Θεού. Γι' αυτό χρειάζεται προσευχή. Θα πω στον Θεό. Είμαι σκληρό καρδός. Δεν έχω χαρά. Φταίω. Φώτισέ με. Δώσ' μου διάκριση να καταλάβω τι συμβαίνει να διορθωθώ. Δώσ' μου τη χάρη σου. Δώσ' μου τη χαρά σου. Θα δώσει ο Θεός. Αφού η ζητούμε δίνει. Άμα δεν είναι κάτι ευθύνη σε εμά, να το διορθώσουμε. Αν το διορθώσουμε, θα δώσει. Όταν όμω εγώ πάω και προσεύγω και ο λογισμό μου είναι στην Ελένη που μου κάνει δική και καρφώνει και το μυαλό μου, δεν έρχεται προσεύχη. Αφού εγώ προσεύγω στην Ελένη και όχι στον Χριστό. Και άμα γυρίσει, λύθηκε η σκληρότητα. Τότε πω: Τι ωραία ζωή, δόξα ο με άκουσε! Τι Θεό είναι αυτό. Μα είμαστε έτσι τοποθετημένοι, γι' αυτό δεν γίνεται δουλειά. Είμαστε καρφωμένοι στι ιδέε μα. Είναι πιο απλά τα πράγματα, να είμαστε πιο ελεύθεροι, πιο άνετοι, πιο ευρύχοροι, πιο ωρεξάτη για ζωή, πιο παθιασμένοι με τη ζωή, πιο ευφυείς, πιο ευρύχοροι, να μην είμαστε στενόκαρδοι. Αυτά. Την επόμενη Δευτέρα, αν θέλει, τα λέμε. Χριστός, ανέστη, εκ νεκρών θανάτων, θανατοπατή και σκέτηση, αντισμία ζωή, χαρισάμνος.